Ναι. Αποστόλη, Έλα. Έλα ρε τι έγινε, ο φίλο του ο Σόλων είμαι. Ο Σόλων. Ο, Σόλων. ο Μισός ή Όλων. Όλων, μπράβο. Ο, ο Μάγκας ο Σόλων. Έχω τρία διπλώματα. Για πες ρε, Σόλων. Τις που... ανιάς, της τη Παρθενιάς και της ολομονικής. Είναι κρεμασμένα στα μου τα διπλώματα, Αποστολή μου. Μπράβο στα δικότητα τα Μου λε αυτή η βούλτευση είπε να πληρώνουμε φόρου. Του φόρου πληρώνουμε, αλλά να μην τα κλέβουν Και ένα άλλο ακόμα για του Ρώμου, εκτό είχα από την κόρη εδώ κάτω από το Κιάτο. Αν δεν πήγαινα στη λέγα, διότι του φόρου θα με είχαν σκοτώσει. Και όταν βγαίνει από την κόρη, το που πληρώνει, θα διωχώρουσε πρώτα μέχρι Πειραά, η Αθήνα. Τώρα όταν βγαίνει, ξαναπληρώνει. Θε <DA -1> να πα στην πάγια, ξαναπληρώνει. Γιατί να πάς στην Πάχη, μπορείς να μου εξηγήσεις, Ποιο πάει στην Πάχη, τι λόγο να έχει κάποιος να πάει στην Πάχη Άμα θέλεις να πάει πρέπει... στην Γιατί να θέλω να πάω στην Πάχη, δεν θέλω ποτέ να πάω στην Πάχη mm. Έλα γόροι μου, θέλω να πω σε αυτό το Σαμαρά Ναι Ότι η Ελλάδα τον έχει χεσμένο πες και σε όσους επικαλούνται την Έλα. Ελλάδα Καλά που το έπες. ενώ αυτός Εγώ πήρα να σου πω ότι επιτέλου έφυγα πριν από 10 λεπτά. Πού πήγες? Ε, δεν πήγα, πάω, δεν είμαι στο δρόμο ακόμα, πάω στο καράβι Ήμουνα στη πιάτσα στην μόλτα, μια ώρα. Ενημένα. Τελειώνεται με αυτή την πιάτσα του Μολ, δεν μπορούμε να περάσουμε από εκεί πέρα. Θέλει να περάσει, είναι... να, να πα κάπου αλλού, πιο πέρα από το Μολ. Σε πίε... Διπλή σειρά τα ταξί. Αφού δεν έχει δουλειά, πάρετε το απόφαση. Φύγετε, η μισή. Ε, τι να να π... πα σε άλλη πιάτσα, εκεί που δει τον δρόμο, είναι στενό. Λοιπόν, ακού να σου πω τώρα για τη Σεπίρα. Σεπίρα να σου προσκαλέσουν για Μπουγέλο Μαρ. Το Γιάννη, το Σασμάν και το Μίκο. Τι πήρα. να κάνουμε. Μπουγέλο Μαρ. Μπ... Έχουν π... γαμπιέλο Μπουγέλο. Προχωράσεις... Τι να κάνουμε, Ice. Ice bucket. καθαρίζουμε τα καθαρίσματα με νερό, του γυαλλοκαθαριστρε και πέσουν. Πάνω να πούμε τον να αυτοί που είναι να πουγελοθούνε. Να έρχονται κοντά μα είναι να κάνουμε μια οικονομία εμεί στο ντουζ, το δικό μα. Έλα κοντά, βρε μακά, να πληθώ κι εγώ. Τι μου πας πάσχουν εκεί και πάω και μετά και ανάβω θερμοσύφωνε και, και ρεύματα και νερά. Ρίξω το πάνω μου, θα το πάρω μια απόφαση. Δεν πειράζει. Κρύο, κρύο. Κρύο, κρύο. Θα γίνει τον μπάνιο. Να είμαι έτοιμο να έχω ένα σαπούνι στην τσέπη. Κάτι. Ακούω και βρίζουν τις σχέσει ανάμεσα στους άντρε συνέχεια. Ή αν θέλει και τη συμβίωση ή του γάμο και λοιπά. Επίσης λένε ότι δεν ξέρω τώρα, η δουλειά κάνει τους άντερες. Δηλαδή εμείς οι άνεργοι που αναγκαστικά κουνάμε την αχλαδιά και εμείς που κουνάμε την αχλαδιά απροστάτες θα μείνουμε σε κάποια στιγμή της μας. Και και μόνο αυτό Όλο αυτό, επειδή δεν είσαι για την τουλάπια ακόμα, εاه. Εντυπωσιακό! Και μου το πας γύρω-γύρω ότι επειδή είσαι άνεργο, αναγκάσκεσαι να την κουνήσει και αυτά. Μπορεί τρελαμένη. <laughs> Άντε αποδοχάμω τώρα που αναγκάσκεσαι να την κουνήσει. <laughs> Έλα, σα ξέρω. Δηλαδή, ο πατέρα που γυρνάει μεθυσμένο στο σπίτι που είναι σε φυσιολογικό ζευγάρι και πλακώνει τη μάνα στο ξύλο, κακοποιεί το φεζάκι. Είναι φυσιολογικό. Εκεί έχει τι να πει παιδί. Η μάνα σου είναι πουλ******. Τι Και τι μα κακία, έχει να πει: Καταλαβαίνει το παιδί μια εξήγηση, μια λογική εξήγηση. Όχι είναι ο πατέρα σου καπακώνεται με ένα φίλο, ενώ άμα τη απίσει την άλλη, καταλαβαίνει. Ε, ο... Οι γυναίκε είναι έτσι, είναι πούπανε. Πρέπει να ρίξει μια σφαλιά, είναι το σωστό. Να σου γράψω να πω και εγώ τίποτα. Α, ήταν να μιλήσει κι εσύ. Ε, κάτι τέτοιο μάλλον. Συγγνώμη. Και το τι αγάπη στράτουν αυτά τα παιδάκια που τα έχουν πεταμένα σε λογικά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 Γιατί πολλοί του υποστηρίζει εσύ. Εγώ φυσιολογικό είμαι, αλλά. Φυσιολογικό δεν είσαι φυσιολογικό. Μήπω είσαι τίποτα αυτά τα παραφύση, φοβάμαι. Εχαι, φιλέ. Το υιοθετεί το παιδάκι. Ρε φιλέ, καμιά σφιχτή κουράγα έχω κάνει καμιά φορά και Τώρα που λε μαγνιέ να πούμε. Α πούμε, αλλά δεν είναι. Είναι επειδή το άγχο που θα τη Πάει προ τα έξω. Στα εγχωριά σου πάει χαμένη. Σκέψου, αντίθετα. Είναι άλλη λογική. Αντίθετη λογική είναι που σε κάνει έτσι. Ε, θα είδω και τότε. Βάλτε τον ανεμιστή να μείνει το ψι. Πρόβλημα ο υδρότας. ανεμιστήρα. Άμι. Θα σου αλλάξει ο κόσμος. Έλα, ανταλικαίρισή σου, να ξέρεις εσύ.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 Θέλω να ευχηθώ καλή ραδιοφωνική σεζόν Στο Μίλτο Τοντερερέ, στη Χριστίνα Μαραγκόζη, Στη Τζέννη Μπότσι και σε ό,τι άλλε προσωπικότητε έχει. Καλή χρονιά, Σαν Οβεγκάν. Έχω μία απορία από Γιατί οι εκλογέ είναι πάντα παράγοντα αποσταθεροποίηση στη χειρότερη στιγμή για αυτού που είναι στην κυβέρνηση, ενώ όταν οι ίδιοι είναι στην αντιπολίτευση αποτελεί νόπλη λαϊκή εντολή. Ξέρει γιατί? γιατί. Γιατί το τραγούδι αυτό πάντα να λέ γιατί Γιατί Κι εσύ σπρώχνεις στο Δεν σε Δεν σε γιατί Είπα θα τραγουδάω φέτο. Ναι το θυμάμαι Και θα τραγουδάω Αυτή είναι η εξήγηση Έλα αποστολή Έλα να έρθω το κάτι Αυτό που λέει ο Σαμαράς Δεν κοιτάμε στο χθες λέει Ποιο είναι το χθε, ο ίδιο, ο Βενιδέλο, ο Καραμαλή. Ο Γιώργο, ο Σιμίτη, ο Μιτσοτάκη, ο Αντρέα και πάμε προ τα πίσω τα κόμματά του. Αυτά δεν κοιτάνε προ το χθε, δέπονται. Α, Γιατί το, το χθε το... μα έφερε σήμερα εδώ που οι ίδιοι κυβερνάνε, που κυβερνούσαμε και χθε με άλλα πρόσωπα, αλλά την του ουσία ούτε οι παλιοί κυβερνούσαμε, ούτε οι καινούργοι ερχόντουσαν εν εντολέ και εμεί κάναμε τα στρατιωτάκια. Έτσι. Άρα να μην γυρίσουμε μέσα χθε, να πάμε στο προχθέ. Στο προχθέ. Ακόμα καλύτερο ήταν το προχθέ. Πιο προχθέ. Τιχουντέ εννοεί Εκ Και με, και με προεδρικό διάταγμα. Να σου πω, πριν φύγετε για διακοπέ. καταδικάσατε αυτό στην Εύβοια που σκότωσε στο σκυλάκι της Ταβέρνα. Το καταδικάσαμε. Του καταδικάσαμε, πλήρωσε 10.000 πρόστιμο και αυτά. Σωστά. Αυτούς που σκοτώσανε 5.000 κόσμων, ποιος θα του καταδικάσει. Εσύ. Είτε, εγώ εγώ του καταδικάζω κάθε μέρα, αλλά δεν φτάνει. Ε, δεν φτάνει γιατί είσαι και μόνο σου. Να σου <στονίτου> πω κάτι άλλο. Βρει κι άλλου να το κάνετε μαζί. Και μετά οι άλλοι να βρουν κι άλλου. Έτσι μπορεί να γίνει. Αλλιώ μην περιμένει. Αφού στι απεργίε έχουμε γνωριστεί, θα το έχω ξαναπεί. Στι απεργίε έχουμε γνωριστεί. Τι άνεργοι και παράμετροι μα λένε. Πού είναι οι άνεργοι. Το 1,5 εκατομμύριο. Δεν πού έχει λες, Πλασματικό είναι. Έχουν δουλειέ. Έχουν δουλειέ, ναι. Δεν mm. να πω και ένα άλλο. Γιατί αυτοί οι συνομιλητέ του Άδωνη μια φορά δεν λένε ρε παιδί μου, δεν συζητάμε αυτό τον άνθρωπο. Είναι φασίστα.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 Είμαι διαβητικό. Τα φάρμακα του μήνα. Είμαι γλυκούλη, θα λε. Μπράβο, είμαι γλυκούλη. Τα φάρμακα του μήνα μέχρι και το Δεκέμβρη συμμετοχή μου 14 ευρώ. Καλά είναι. Σήμερα ξέρει πόσα. Πόσα. 28. Ακόμα καλύτερα. Ακόμα καλύτερα. Να τα εκτιμά περισσότερο. Ε, κα... Γιατί άμα το εκτιμά, τη χτυπάς α... την insuline. Ε... Άμα δεν την εκτιμά την insuline, λε, α, μπορεί σιγά μην πάω ε, να βρει την insuline. Ανεβαίνει δι... το ζάχαρο μετά. Ακριβώ επειδή το εκτιμώ, η γυνα... είναι με κάρτα ανεργία από το 10. Τέλεια, όλα καλά σου πάνε, βλέπω. Λοιπόν, η γυναίκα μου μέχρι Έπω δεν πλήρωνε φόρο. Ναι. Εφόρο τρία καταστάρη. Βάλε τον έμφυα, βάλε το ένα, βάλε το άλλο. Λοιπόν, μα δουλεύουνε ψηλόγαζοι. Έχει λόγο να μην ψηφίσει, αμαρά. Ρε πλάκα μου, κάνει. Το βράδυ των εκλογών να δω η κουφάλα που θα πανακριφτεί. Αυτό και πολλοί άλλοι. Που το, ρε, το μόνο εσύ. του άγχο ήταν πω να ειρωνευτεί το ΣΥΡΙΖΑ που τάζει κάλπιε υποσχέσει. Αφέρεται τα ψόφια τώρα κι εσύ. Λοιπόν, έχετε και ένα κουνό. Δεν θέλω αυτό Εντάει, να χρεωθεί σαν έμεση στη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ. Ε, ε, να σου Μακριά. Ε. Κάντε ρε αποστόλμηση ώρα το σηκώσεις Με συγχωρείς, δεν είχα πρόθεση Α, σε συγχώρω, εντάξει Λοιπόν, πήρα να σε κάτι Τι Πώς θα σε φωνάζει κάποιος όταν θα γίνεις κολόγυρος Πώς Μπαρμπαποστόλι, μπαρμπαγιάννη. Γεια μισή, και εσύ τι μπαταρίε σου βλέπω, μπαγάσα. Αντλήθηκε δε... με χιούμορ. Πρόσχεμη είναι εκπυρσοκροτήσει. Έλα τώρα που θα εκπυρσοκροτήσω εγώ μ, τώρα τι είναι. Να, μου... δεν ξέρει καμιά φορά μπορεί να γίνει και να πεθάνει μόνο σου από τα θανατερά αστεία σου, παπά, αναγία μου. Όχι που δεν σ' αρέσουν τα αστεία μου. Πώ να μην μ' αρέσουν, έχω λόγο. Να πω κι άλλο και ένα αστείο με ξαντιά. Όχι. Βέβαια, Αποστολή, Έλα. σήμερα σε πήρα γιατί έχω μια παραγγελιά για την τηλεοπτική μυνοφρέμια, αν μπορεί. Από τώρα. από τώρα? Από τώρα, γιατί τώρα το είδα την Παρασκευή. Πώ ξέρει, στη... παιδί μου, ξεκινάμε σε ένα μήνα. Τι θα μου δώσει από τώρα? Άρα. Άντε, πες το και βλέπουμε. Είναι καλό, είναι καλό. Πιστεύω θα το βρει. Είναι ο Αργεντινό μπαλούρδος Αν είδε την Παρασκευή, το έδειξε όλα τα φοβερά δελτία ειδήσεων. Που διαμαρτύρονται με τα μάτια του οι Αργεντινοί για του μισθού κτλ. Και πάει μια μοσχαροκεφαλή εκεί, ένα Μπαλούρδο Αργεντίνο όπω πά και πάει και τέτη πάνω στο αυτοκίνητο. Έσπασε τον παντίζου του ανθρώπου, τον έβαλε στο τον Κάνανε μαύρο στο ξύλο και μετά τον καταδικάσαμε και όλα σα θυμάμαι καλά, επειδή λέει και χτύπησε το αστυνομικό με το αυτοκίνητο του. Έτσι. <laughs> Εντάξει. <laughs> και δεύτερο θα ήθελα να σου πω για αυτά που λέει η και ο ώρα γενριά τη και ονιζέλο για τι συνδέσει που του κοιτάζουμε στα μάτια και μα όσαμε. Έχει μια ωραία έκφραση στην κεφαλωνιά που λέει κατένα στην πορδούλα του, μου σχολιάει ανέχη. Ωραία Ξέρω για Ξέρετε. Αποστολή μου. Τι είναι. Αγοράκι μου καλό καλοκαίρι. Α να σε Τι καλά είναι. συγκινούμε φεύγουμε. Έλα ούτε στο ηλέξη. Α όχι λάθος ήρθαμε τώρα. Σεγινήθηκα <laughs> γιατί μου λείψατε. Που μου έχεις κλείσει ραντεβού ούτε τίποτα αλλά τέλος πάντων. Σε... Που σου είχα κλείσει ραντεβού εγώ. Ναι. Δε... Είμαι μεγάλο μεγάλος θα τα κάνω αυτά. Θα Τα τίποτα. κάνω και μετά τίποτα δεν κρατάω λόγους τίποτα ξετσίποτος. Γεια σαφόλη μου. Για. Δύο πράγματα θέλω να σου πω. Ναι, ναι. Είδα χθε στην Εθνική και τη ευχαριστηκαν. Είναι να, καλά τα παιδιά, μπράβο. Μαζόταν πολύ χαρά. Ε, δε... Τι πολύ χαρά, χάσανε. Τι Για έφτω ακριβώ. Δεν βέβαια δε, δε θα προτιμώσουν να χανεχάσει από του σύντροφου αρκετή, παρά ο σχασίλιστο του σερβου, αλλά δεν πειράζει. Δε βαριέσαι. Με τολή μαρά ήταν γι' αυτό. Με τολή μαρά, έχει ορέμενε έρθει. Ενώ οι αρκετινέ δεν ξέρω δεν θυμίζονται. Δε οι αρκετοίνε έχουν άλλο τα περασμένα και έχουν το κείμενο. Έχουν άλλο ρε παιδί μου αλλά δεν είναι χιλιανέ. Είναι αρκετή, α πούμε. Ναι, ναι. Υπάρχει διαφορά. Απλά θέλω να σου πω, Και δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί όλη η αριστερά ήταν τόσο υπέρ αυτή τη εθνική και του Γιαννάκη του Αντετοκούμπο. Ο Γιαννάκη του Αντετοκούμπο ήταν ένα παιδί μεταναστών, τον οποίο ο Σαμαράς τον έλεγε ει στη χώρα μα και τώρα και τώρα. Και όταν έγινε Άσε που είναι και μαύρο και δεν είναι και ποιοτικό μετανάστη. Είναι χαμηλή ποιότητα oh, μετανάστη, oh. έλεος δηλαδή. Ωραία. Και όταν τον κάλεσε ο Σαμαρά στο Μέγαρο, αντί να πάνε να του πήγε τώρα το παιδί παίζει σου Μιργόκι Δεν έχει ανάγκη το Σαμαρά, έχει το διάλογο ρεκά που βρίζει σε μένα και του άλλους σαν τη φιλή μου εγώ θα παίξω μόνο για τον ελληνικό λαό και να τον έχουμε μάγκα πήγε και φωτογραφήθηκε μαζί του και βγάζαν και φωτογραφίες και όλα τα παιδιά της Εθνικής Ελλάδος φωτογραφιζόντουσαν με τον Σαμαρά δεν είναι πω οι Εθνικοί αν θυμάσαι με τον Λάζαρο Παπαδόπουλο, τον Τικούδη και τον Κακιούζη που είχαν πολιτικές απόψει και κατηγορούσαν του πολιτικούς και κάναν φιλανθρωπίες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 Με αυτά που λέει ο Καντονά και ο Ρότζερ Βότερ, ο βασίλισσα μπι, ο Μπινκ Λόιτ, πάνε μέσα για ρατσιστέ, γιατί έχουν πει να κάνουμε πολύ κοντά στο Ισραήλ. Σωστό. Ενώ κάνει μια δήλωση στήριξη στο Ισραήλ, όπω ο Γκούντι Άλν να πούμε, και δεν σου λέει κανεί τίποτα. Ακριβώ. Άκριβώ. Είδε που τα λε. Εύρεο Μασσόνη, παιδί μου, εύρεο εγώ θα σου πω. Μασονία! Μασονία, μελαχτάρα. Μασονία σου λέω. Λοιπόν, τα λέμε.